Δεν το φτιάξα ρε φίλε, πώ γίνεται έτσι αυτό. Είναι απλό, είναι εύκολο. Κολέθι, Αν έχει γαλουχηθεί okay. έτσι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, με τον άλλον χέρι όταν τον βρίζουνε. Όταν <σταγωσμένο> σου έρθει, εσένα είναι δυσκολάκι. Τώρα, ποιο θα κάτσει εκεί να κάνει αυτοκριτικέ και τέτοια. Μην έκανα μακκκιά, ψήφισα μακκκία. Δεν το δέχεσαι εύκολα. Εγώ το καταλαβαίνω. Είδα λοιπόν αυτά τα μέτρα που παίρνουν τώρα οι Σιριζέ, τον ορογάμο που γίνεται τελικά. Είναι δύο-τρία πραγματάκια, που θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Είδα ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Κομισιόν να έχει πούμε, για την αύξηση ασφαλιστική πούμε, από πλευρά εργοδοτών. Τελικά θα τα πληρώσει ο λαός που τέλο πάντων, κλασικά στην Ελλάδα πράγματα. Δεύτερον, επειδή τώρα τα βλέπω, βλέπω αυτού του συμμαζεμένου του Θεοδωράκη και του Μιτσοτάκη. Το λέω προσεκτικά ξέρω, για τους ολυμπικούς για το Την ώρα που όλοι εδώ πέρα από τη δική Ευρώπη που βρίσκομαι, α πούμε, κάνουν διαδηλώσει υπέρ της Ελλάδο. Ότι φτάνει άλλα αυτή η κατάσταση. Καλά, παιδί μου. Που μένουμε Ευρώπη υπέρ της Ελλάδο είναι. Μας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι, δεν βλέπει. Ελλάδο είναι αυτό. <συσκάς> ή μάλλον η Πέρση και εκεί Ελλήνων. Αλλά δεν βαριέσαι. Οι Έλληνε που στην Ελλάδα, από Ελλάδα. Για το Σαρλί Επτό και βάλει ιδέε στο δονοτού. Και το προτείνουνε σαν μέτρο, με πούμε, ίσω σταθμιστικό. Θα μπορούσε, αρχίζουν να πνίγουν κόσμο, δεν ξέρω. Δεν έχουν αρχίσει να πνίγουν κόσμο, έχουν αρχίσει καιρό να πνίγουν κόσμο. Εντάξει, έχουν αρχίσει να δολοφονούν κόσμο που ανασφάλιστον, να δολοφονούν κόσμο. Να σκίσουν τι βάρκε των μεταναστών που θέλουν να έρθουν εδώ. Είναι στα πλαίσια τη Ευρώπη των λαών κι αυτό. Στα πλαίσια τη Ευρώπη των λαών. Δεν είναι, δεν το λε. Όχι μόνο στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε και Ιταλία. Μην ξεχνάμε και στα σύνορα Μαρόκου-Ισπανία που σκοτώνουν κόσμο Προσπαθεί να περάσει εκείνον φράκτη. Δεν είναι ότι γίνονται μόνο στην Ελλάδα, να βλέπουμε και τα υπόλοιπα, να βλέπουμε όλη τη συντηρητικοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να βλέπουμε τα χρήματα που δίνει στους νεοναζί δολοφόνους. την ώρα που χρήματα για την Ελλάδα δεν να βλέπουμε όλο το ευρωπαϊκό και να πούμε που τη Είναι τροπή. Να δέχεται η χώρα μα τέτοια υποτέλεια. Είναι τέτοιο bowling. Bowling θα μας κάνει ο άλλος. Bowling. Κατάλαβες, ε. <συγλώνα> Βαριά μπάλα, εσύ κορίνα. Οπ, σε νόμασε και η κορίνα. Φράδο, πριν ολούκρα. Για παρατημπάλα πάνω σου. Λέγε τι θες. Πριν από τρει μήνε είχαμε πει ότι αν αυτοί ψηφίσουν αυτά θα φάνε ξύλο. Μάλλον πρέπει να το κάνουμε πράξη. Μπορεί να με περάσει από Βουλή περίμενε. βουλιά ξύλο Μπορεί να με Από τον πάκι. Όχι από τον πάκι, παιδί μου. το έχει πριν έρθει. Να πω και εγώ κάτι. Έσχει και κάτι. Τσαμπένι. <laughs> Το προζύμι γίνεται από τους ζωικούς μύκητες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Συχάθηκα. Δεν ξαφάω Να σε καλά.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 Να δω τι θα κάνουν, τι θα κάνουμε οι ψηφοφόροι του Σύριγα από το Σαββατοκύριακο που θα τα ψηφίζουμε στη Βουλή με τον έναν τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό είσαι απογοητευμένο. Γι' αυτό είμαι περίεργο. Απογοητευμένο είμαι γιατί το φάγαμε στον κόκκινο και δεν μιλήσαμε κανεί, δεν μιλάει κανεί. Και μα απάνω να τα παρουσιάσουν και διαφορετικά. Και του ψηφίσαμε κάποιοι, να λε κι αυτό. Ψηφίσαμε, εδώ, εδώ, είπαμε. Είπα, είπα, σε καταλαβαίνω, σε νιώθω. Αλλά μη σε ακούμουν πε με ένα φυτέρα, για... προτιμώ να παίρνει και να με βρίζει. Που είμαι εμπαθή. Όχι, δεν θέλω. Εγώ και δεν... γιατί? ο Θύμιο. Γιατί ο, ο, Με το ΣΥΡΙΖΑ χωρί λόγο, δεν περιμένουμε. Ναι, άμα γουσάζει να σε πάω σε πω, ρε φίλε. Έλα, Όχι πω, να με πει ρε φίλε, πω. αλλά μήπω δεν έχει και αρκετή υπομονή, μήπω δεν περίμενε και βιάστηκε. Ναι, ρε, αυτό είναι. Τώρα τη βιαστήκαμε. Βιαστήκαμε να σου πω που βιαζόμαστε. Σε όλε τι πορείε και συγκεντρώσει που κάνουμε που καθόμαστε δύο-τρει ώρε λαμπέ και μετά πάμε στα καθενεία. Όλοι μα και πίνουμε Γάνα Τσίπουρο και εντάξει, κάναμε τη δουλειά μα πάλι. Από αυτό έχουν βαρεθεί πάρα πολύ φίλε. Πάρα πολύ.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 Άει ο τσίπρα σε μια γιαγιά να τη πει το φλιτζάνι. Εκεί κατάντησε. Εκεί κατάντησε. Κοιτάει, κοιτάει η γιαγιά. Η γιαγιά εννοεί εκεί κατάντησε. Περιμένει από το τσίπρα να τη πει το φλιτζάνι, ε, τα μελούμενα. Ή καημένη, καημένη. Εκεί που κοιτούσε, βλέπω δύο πι λέει, παιδί μου. Πούρτα <laughs> <laughs> πάλι σημαίνει. Το δύο πι είναι πουρτα <laughs> <laughs> πάλι. Έτσι ακριβώ. Η επιτυχία ή που γού τη λέει. Φυλάκια πολλά στον τσίπρα και σε σένα. <laughs> Αχ, ευχαριστώ. Αλλά πρώτα σε <laughs> μένα, έμεινα είσαι κουμπί στον τσίπρα πρώτα. Μην κολλήσω <laughs> πολύ αριστεροσίνη φοβά <δάμε>. μου. <laughs> Σκουφός me πήρε απ το χέρι Πι με πιο σοφό σολόπηρω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 Οφείλουμε να εργαστούμε σεγόμενοι τους κανόνες που διέπουν τη συγκατοίκησή μας στην Ευρώπη. Δεν την εγκαταλείπουμε. Θα το κάνουμε αυτό το σπίτι καλύτερο. Βλέπω μια με ένα βλέμμα Ξαναρώτησα και εκείνη μου πέπω Ξέρω συντρόφισες και σύντροφοι νέε και νέοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω όπως και εσείς. Ότι τις πιο όμορφες μάχες δεν τις έχουμε ακόμα δώσει Τις μεγαλύτερες νίκες μπροστά μας ακόμα δεν τις έχουμε δει Μαθαρώ πως θα τα μπλέξω αυτή τη γική και την Κοκόπια να διαλέξω Τη γική την αγαπώ Μα μ' αρέσει η Γικοκό Και τα μικρά του τα <laughs> Hasta la victoria sempre <laughs> <laughs> Λοιπόν έτσι για να θυμούνται οι ΣΥΡΙΖΕΗ τώρα πέρα από την πλάκα Για να θυμούνται οι ΣΥΡΙΖΕΗ και να ξεπεζεύσουν λίγο από τα λογό τους Για βάλτε τους στην παρασκευή την κομμουνίστρια με τον ριζοσπάστη Γιατί άμα είναι φίλε να καταντήσουμε εμείς οι ΣΥΡΙΖΕΗ Ξαναλέω εμείς οι ΣΥΡΙΖΕΗ Σαν τους κομμουνίστες του ριζοσπάστη Μα να το κλείσουμε το μαγαζί Ναι γεια σας να σας πω Θέλω για μια πληροφορία με, ε, ε, Η πρωινή εκπομπή πώ τη λένε μω, ε, που λέει Με, τα, με τις κοπελιές που είναι Κάποιον υπεύθυνο έτσι να πω κάτι Να, να, να πω κάτι Δηλαδή τι να πείτε ε, Κοίταξε να δεις Έχουν κάνει επανειλημμένα Για το νερό εκπομπές έρευνε Έτσι για το νερό εδώ πέρα Του Εσωπού ναι. Λοιπόν πολλέ εκπομπές κάνει Λοιπόν σήμερα ο ριζοσπάστη Απαντάει Ριζοσπάστη, πα, πα, πα π, π.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 Στον ήλιο μοίρα να μην έχει, εν πάση περιπτώσει είσαι να μου δώσει κάποια να να ορισμένα στοιχεία. Εμεί του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι, θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύει. Και θα σα κλείσουμε εσά του ριζοσπάστι, τα μικρομάγαζα. Σοβαρά τα λες τώρα αυτά. Τι πλάκα. Ε, να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να, να σε βγάλω δημοσίω. Όχι γιατί θα τραπώ, νομίζετε. Αισθάβια, ο κολοκάθηκο. Κοίτα νεύρο, τα κουμούνια. Κοίτα νεύρο, τα θέλετε! Όχι κοτσερβοκούτι. <Και> <Και> μια χαρά Σπουδαίο μου μερμίγκι Όμως προσέξε καλά Ωραίο σου Επειδή το 2005 Έφευγε από τη ζωή ο Μανώλης Αναγνωστάκης Θα μπορούσε την Παρασκευή να βάλεις το Κι ακόμη. Αυτό Φωνάρα, φιλιά, γεια Φωνάρα, μουνάρα να ενερού να συντηρήσω <Ριβλαιά> Και τα τα με ενθουσιασμό. Ένδυο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 Εσύ τι λες. Ρωτώ αν υπήρχε. Ω, και με το παραπάνω. Αν με ξαναδιακόψετε όμως θα λάβω μέτρα, σας το λέω. Νομίζω πως μου έπρεπε αυτή η ταπείνωση. Ε, πως. Τρελοκόριτσο, μη ζητάς πολλά. Όθους μη σκόρπας, για να βρει. μπέλα. Αγκαλιά. Τραγουδούσε ο Νικόλας Άσσιμος το Βαρέθηκα. Πώς <Στος> γίνεται στον κάθε παλαβιάρι κοτόχορτο χιλιάδες να βοσκάνε. Συνδύασαι το με μερικά παλαβά που είπαν μερικοί παλαβιάριδες τύπου Ιακουμπάτο, Βούλτεψη, Λοβέρδος, Ψαριανός, Μιχαλογεννάκης και φυσικά με τις ευχάριστον έχει παλαβιάρι τον γρήγορο Γεωργιάδη. Βαρέθηκα τη μίζερη μου φύση <ΣΣΣΣ> πια λέει να π Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε κολοτούμπες. Δεν γίνονται κολοτούμπες. Δεν τις σηκώνει ο λαός. Δεν τις ανέχεται ο λαός. Δεν τις μπορεί ο λαός. Κάνε πια δεν λέει να ξεκουνήσει αναμφιβόλος. Δεν με χωράει ο τόπο ρε παιδιά. Μα δεν ακούτε αυτό που σα λέω ότι όποια συμφωνία θα περιέχει μνημόνιο. Αυτό δεν σας αρκεί. Τι Ναι. Αυτό εδώ ισχύει, να το η επένδυση, λέει. σύνταξη στα 70 Σιγά τώρα μην κάνουμε λοιπόν. σύνταξη στα 70 Άσους τα λένε Τι λέγανε Συνέχεια μου έρχεσαι από πίσω Φιλοκαλούμε με Και φιλοσοφούμε ένα άνευμα αλλαγίας. Δεν έχω πια το σάλιο να σε φτύσω Είναι για κουμάτο, να πληρωθούν ο μισθό. Πώς γίνεται στο νέο Και μια φίλη, Είχαμε το show Chopra, ο αυτό που έλεγε, το θυμάσαι. Που το θυμάσαι, Εβάντο Θεό, είμαι παλιό. Εγώ, Γεια σα, μπορεί να που μπορεί να δώσει πληροφορίε για την εκπομπή σα στι 5. All of the British painted this Oprah. This Oprah? Yeah. Wait a minute. Where are you from? Um, Actually, I'm calling from Akrata, but... From Akrata? Yeah. Locridas? Yeah, I'm Greece. I mean... Oh, yeah. Akrata, Locridas. This is the proffora from Akrata. In Akrata, that's how Oh. Oh. Well, where am I called? I can help you. I can help you. You want opera show. Yeah, I saw a show on five o'clock Thursday morning. Pardon. Five o'clock, 5 o'clock, Thursday. Five o'clock. Yes, yes, it's better. Uh, I need the title of the show. Because a title of the show. I'm The book that she had, it's um, uh, so. Are you socialist? Pardon? Are you socialist? Am I what? Socialist. Socialist. Yes, you vote uh, for George. I don't vote in Greece. <laughs> oh, what a pity! What a pity! Klima, klima, klima, because our geography professor is excellent and you have to be epicratias well, to pass this is getting out of hand now. <laughs> anyway, tapsiłochano kiełas, bo mię i kilka wlałosę, i na zdąpianął taki ką. Perymetę na sniżęso του uh, όπρας uh, Winfrey's show Yeah, wait! Πριν προφτάσω να του πω το σύστημα να αλλάξει πλάκος όλο το χωριό το Μέρμιγγκ να χάψει Βάλε μου την Παρασκευή το, το Μέρμιγγκ αφιερωμένο εξαιρετικά Ένας μέρμηγκα μικρός με πήρε από το χέρι Αυτό το Μέρμιγγκ Από ποιο να το βάλω? Ζω, μάλλον τώρα δεν έχεις άλλη ιδέα Και τα μικρά του τα μερμυγκάκια Δεν προτιμάσαι από μένα, το λέω τόσο καλά Και τα μικρά του τα μερμυγκά Τα φακιά Και το κροκάνε με ενθουσιασμό Zdjęcia